Βήκαν στην πόλη οι οχτροί, του γνώμου λύσαν οι όχτρη, Και εμεί γελούσαμε με τα κούσκου λα μέσα. Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί, στα σπίτια μπήκαν οι όχτρη. Και τους φιλέψαμε η δορκέγη χωρίς ιδέα. Κλέψανε λένε. Όλοι μας κλέψανε. Να είμαστε, λοιπόν εδώ μια ακόμα Παρασκευή. Η τελευταία μέρα του Μάρτη. Η δεύτερη ενεργός του 20 συνεδρίου του ΚΚΕ και ταυτόχρονα Παραμονή μιας πρωταπριλιάς, πηγμένη όλη η προηγούμενη περίοδο στα ψέματα. Οπότε προτείνω για αύριο που θα έχει πρωταπριλιά, α, το θα δείχνει το ημερολόγιο, για να κάνουμε έτσι κάτι καινοτομικό, έτσι δεν είμαστε στην εποχή της καινοτομίας, άλλωστε. Να πούμε αλήθειες, δεν θα μας πιστέψει κανένας. Ό,τι και αλήθεια να πείτε αύριο, δεν θα την πιστέψει κανείς. Σας το λέω ειλικρινά, κανένας δεν μπορεί να την πιστέψει. Άρα το καλύτερο για αστεί, αστείο για αύριο είναι να πει κάποιος ψέματα, δηλαδή τα ψέματα ως αλήθεια. Στη μουσική επιμέλεια είναι η αδερφούλα μου η Νάνση, στον ήχο ο Γιώργος Ζιβελεκίδης, στο τηλεφωνικό 211 με τον υπολογιστή στέλνετε στο studio με SMS real και να το μήνυμά στο το 19, 650, 19 650, το λέω γιατί είναι κάπως ο που έχουμε αλλάξει νούμερο, οπότε να μην μπερδευτείτε. 19,650. Και να έρθουμε στην πραγματικότητα. Αν έρθω στην πραγματικότητα, κατευθείαν και πάρει το χρώμα της φράουλας. Το χρώμα της φράουλας θα έχει σχέση με το χρώμα της ντροπή στα μάγουλα. Θα έχει σχέση με ένα διεθνές ρεζιλίκι. Όχι ότι πρόκειται για σπουδαία πράγματα, ποιο ακολουθεί το χάρτη ευρωπαϊκών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη, ο οποίος άλλωστε σε σχέση με το χάρτη του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι και αυτός πιο συρρυκνωμένο. αλλά έχει το ρόλο του και τη σημασία του γιατί αφήσαμε πάνω στις φράουλες τα φασισταριά πάση φύσεως και μορφής να δράσουν έτσι ώστε να αθωθούν, να γλιτώσουν να μην φταίνε για τίποτα και να ξεμπερδεύουμε με 16 χιλιάρικα το κεφάλι. Για να ξέρετε δηλαδή και πόσο αποτιμάται η ανθρώπινη ζωή και η αξιοπρέπεια άμα είσαι μετανάστης και δουλεύεις στη φράουλα. Μια ματιά στη σημερινή κατάσταση εκεί δεν διαφέρει καθόλου από εκείνη για την οποία καταδικαστήκαμε μόνο που δεν βγήκε ακόμα για την ώρα σε αυτή τη φάση μπιστόλα ή πώ το λένε καραμπίνα να κυνηγήσει τους μετανάστες οπότε έχει δίκιο η Νάνση που αποφάσισε να ξεκινήσει φτιάχνοντα με το ένα από τα ωραίτερα τραγούδια που έχουν γραφτεί από το Μίκη Θεοδωράκη και θα το ακούσουμε εδώ από τη Μαρία Φαραμπούρη α, α, και σε remixάκι, ε, ε, ε, ωραίο, έχουν κάνει ένα remix ειδικό για μας από τον Παγκόσμιο Μίκη α, γιατί ε, είναι για τον Απρίλη ο Απρίλης μπαίνει αύριο δηλαδή μπήκε και από σήμερα Φυσάει, κάνει κρύο, έχει λιακάδα και βαριέται κανένας να κοιτάζει την επικαιρότητα κατάματα χωρίς να λιθωρήσει, να ιδιάσει ή να αισθανθεί ναυτία. Φύγε λοιπόν με έναν Απρίλη να μπούμε λίγο καλύτερα. Θα σα λυπηρέα, θα σα θα σα θα σα θα σα θα σα θα σα che σα un altre abril No el, si no, no. Maria κόμμα, η κόμμα, η κόμμα, η κόμμα, η κόμμα, η κόμμα, η κόμμα, η Λείτε να μην σα φτιάξαμε το κέφι εκεί, Νάντση και εγώ, και αυτό το εξαιρετικό ρημιξάκι όπου περάσαμε από τα πορτογαλέζικα μαντολίνα στο ελληνικό μπουζούκι, πάντα με το μίκη να ενώνει τι δύο θάλασσες, από τον Ατλαντικό ω το Αιγαίο, ω τη Μεσόγειο, στην ανατολική τη άκρη. Λοιπόν, μπορεί να είχε δίκιο ο Μιτεράν, ξέρετε. Ο Μιτεράν είχε δηλώσει κάποτε: Είμαι ο τελευταίο πρόεδρο. Όλοι οι επόμενοι θα είναι λογιστέ. Δίκιο είχε. Λογιστές είναι. Λογιστές και τίποτα άλλο. Δεν έχετε παρά να ρίξετε μία ματιά στην κουβέντα που γίνεται για το Brexit. Την έχετε προσέξει αυτή την κουβέντα που γίνεται για το Brexit. Δώσ' μου τόσα, πάρε τόσα, φέρε τόσα, τόσα θα έπαιρνες. Όλη η ιστορία είναι αυτή και μετά και μιλάνε για σκληρά και μαλακά σύνορα. Αν η Αγγλία θα έχει μαλακά ή σκληρά σύνορα με την Ιρλανδία, εκεί όπου μένετε μία ενα Κομμάτι της Ιρλανδίας όπως ξέρετε το υπονομαζόμενο και Βόρειο η Ιρλανδία είναι αγγλικό κομμάτι παρακαλώ Γιατί εξακολουθούμε στον 21ο αιώνα να έχουμε βαθιά θρησκευτικές διαφορές Όποιος κοιτάξει όμω λίγο καλύτερα τα πράγματα θα δει Ότι στην Ιρλανδία, Βόρειο και υπόλοιπη Ιρλανδία Δεν υπάρχει πια εκείνος ο διαχωρισμός που υπήρχε μεταξύ καθολικών και προτεσταντών έχει υποχωρήσει σε πολύ σημαντικό βαθμό στις νεότερες γενιές και έχει υποχωρήσει στις νεότερες γενιές με τον ίδιο ρυθμό που ανεβαίνει ο φασισμός ο κεκαλυμμένος ο κρυμμένος ο πίσω από κουστούμι, γραβάτα, συμπεριφορά και με το άλωθι της εκλογής Είμαστε λοιπόν μια χώρα στην οποία οι θάλασσες αρχίζουν και γεμίζουν σιγά σιγά και σταθερά με, ε, με θανάστες και λέω σταθερά γιατί Ελάχιστη γνωρίζετε ότι η περίφημη συμφωνία, γιατί έτσι παρουσιάστηκε. Και μιλάμε τώρα, τέλο Μαρτίου, για την πρωταπηλιά αύριο που σα μιλάνε για τα ψέματα που θα υποθούν. Α πούμε τι αλήθειες σήμερα λοιπόν, και θα δυσκολευτείτε να την πιστέψετε, αλλά αυτή που θα σα πω είναι εξαιρετικά δραματική. Πριν φτάσουμε στη Μανολάδα, πριν φτάσουμε στου μετανάστε, που είναι πάρα πολύ χρήσιμοι όταν έρχονται εδώ ω δούλοι, όπω ήρθαν οι Μπαγκλαντεσιανοί, για αυτού του μετανάστε δεν μιλάει κανένα. Καθόλου. Μόνο με δοθείτε δεν του είπαμε. Ή θα πλουτίσουν με τα 16 χιλιάρικα που πήρανε γιατί παίξαν τη ζωή του κοροναγράμματα να μαζεύουν φραουλίτσε να πουλιούνται εδώ στα σούπερ μάρκετ ω καλέ φράουλε και να τι τρώμε όλοι με ζάχαρη. Εκτό εποχή τι περισσότερε φορέ θερμοκηπιακέ, ζώντα χειρότερα από ό,τι ζει στο θερμοκήπιο η φράουλα η ίδια εκεί. Λοιπόν, αν πάτε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο όπω και συνέβη και ζητήσετε να πάρετε απόφαση για την, ε, επί τη συμφωνίας που έχει γίνει μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, αυτό που θα μάθετε είναι ότι δεν υπάρχει Ευρωπαϊκή Συμφωνία με την Τουρκία. Δεν υπάρχει. Μιλάμε για μία δήλωση. Περιδηλώσεως μιλάμε. Έμπρακτα, πραγματικά, ουσιαστικά, στα χαρτιά συμφωνία δεν υπάρχει. Και έτσι δεν μπορεί να προσφύγει κάποιο σε κανένα δικαστήριο και δει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για καταπάτηση των όρων τη Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία. Πώ είπατε, Ότι σα έχουν πρίξει με τη Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία με την ανησυχία τι θα συμβεί να καταπατηθεί. Μα δεν ξέρω αν μπορεί να καταπατείτε κάτι το οποίο είναι προφορικό και αδιάφορο, διότι αυτό δεν σχετίζεται με τον τρόπο με τον οποίο. Θα αντιμετωπιστεί η Αγγλία όταν θα φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όπως θα φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο να φεύγει και να αφήνεις ανοιχτού λογαριασμούς και μετά να μιλάμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα των λογαριασμών. Κάθε άγγλιμα έχει και μια τιμωρία. Στη Μανουλάδα δεν είχε και σε πολλέ άλλε περιπτώσει. Mm. Αυτή η κοινωνία εξακολουθεί και στο δικαστικό επίπεδο να είναι εξαιρετικά ανοι σε φασιστικές συμπεριφορές Έξερε Άκου δυο λόγια Και <Τι> θυμίσουμε Μαρία Άκου δυο λόγια Και θυμίσουμε Μαρία Θα στο πω Θα στο πω στρωτά και κάθαρα Πάντα το εγκλημα, πάντα το εγκλημα, φερνει τη μορια, αν δεν κρατησεις τη ζωη σου, μια σειρά Πάντα το εγκλημα, πάντα το εγκλημα, φερνει τη μορια, αν δεν κρατήσει τη ζωη σου, μια σειρά. Κάψε φωτιά και δώσ' μου να τσιγάρο, Κάψε τα χλωρά μαζί με τα ξερά Είχα την αγάπη σου στη ζωή μου φάρο, Και πέσα και πέσα σ' νερά Είχα την αγάπη σου στη ζωή μου φάρω Και πέσα και πέσα σ' αγώνα νερά Γκάτσος Χατζηδάκης Μητσιάς Όσο βουλιάζει μέσα στην παρανομία, όσο βουλιάζει μέσα στην παρανομία, Μη ζητά, μη σου μία μου Μία σου, μία μου, μία σου και μία, Έτσι πληρώνει και πληρώνεται κανεί. Μία σου, μία μου, μία σου, μία μου, μία σου και μία, Έτσι πληρώνει και πληρώνεται κανεί. Άναψε φωτιά και δώσ' μου να τσιγάρω Κάψε τα χλωρά μαζί με τα ξερά Είχα την αγάπη σου στη ζωή μου φάρω Και πέσα, και πέσα σαγόνα νερά Είχα την αγάπη σου στη ζωή μου φάρω Και πέσα, και πέσα σαγόνα νερά Όχι δεν πέσαμε σ' νερά Πολλοί τα λένε νερά των μνημονίων Αχ το αποτέλεσμα των μνημονίων Είναι αποτέλεσμα Τα μνημόνια είναι αποτέλεσμα Δεν είναι τα μνημόνια από μόνο τους αυτοί παρκτά Είναι χαρτιά Είναι συμφωνίες Είναι λογαριασμοί Είναι συνενέσεις Είναι ευρύτερε πλειοψηφίες Και είναι πολύ αργά για αυτούς Που προείδρευσαν ή δεν προείδρευσαν Σε κοινοβουλευτικέ πλειοψηφίες την στην κατάλληλη στιγμή υπό την απειλή θα έρθουν τα χειρότερα, θα τα χειρότερα όποιος δεν πίστευε ότι θα έρθει τέταρτο μνημόνιο ας το δούνε απλώς ως ρύθμιση των καταστάσεων για να μπορέσουμε να πάρουμε τα λεφτά από αυτούς που θα μας τα δώσουν να τους τα ξαναδώσουμε πίσω ως δόση χρωστούμενων όμως επιμένω ελάχιστοι πρόσεξαν και άκουσαν Δύο πράγματα τα οποία, εάν τα συνδυάσετε, μπορείτε να βγάλετε μία σειρά από συμπεράσματα. Επειδή είναι όμω εξαιρετικά σημαντικά, και εγώ πρέπει να περάσω σε διαφημίσει, θα περάσω σε διαφημίσει λέγοντα στο φίλο Κωνσταντίνο Καρτζόνι που επιμένει κάθε φορά που βγαίνει στον αέρα να με βομβαρδίζει με την άποψή του για την εξόφληση του κατοχικού δανείου για τη ρήτρα ανάπτυξη μοντέλου του 1953, να του θυμίσω ότι όπω δεν θέλουν κάποιοι. Όχι αυτοί που δεν μπορούν, δεν θέλουν κάποιοι να πληρώσουν τις υποχρεώσεις του εντός του ελληνικού κράτους και διέφυγαν έτσι και οι δανειστές. Επομένως, μην πουλάμε ελπίδες ότι μπορεί να ακολουθηθεί μια νομιμότητα η οποία ξεφεύγει από τους ισχύρου. Φίλε Καρτσόνη, όσες φορές και να μου το στείλει, όσες φορές και να το πω, στο τέλο θα καταντήσω να μοιάζω με τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Πάλι γεννή πολλές μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί Που τους πιστέψανε, κλέψαν ανάπηροι Λοιπόν, α, λέω να μείνουμε Στην ατμόσφαιρα του Απριλίου Όχι, έκαναν άλλο λόγο Για να μα δίνει μια βαθιά ανάσα Η εποχή από μόνη τη. Με όλες τις, τις αναποδιές Με όλα τα μερομηνία που λένε Ότι φέτος θα είναι και ένα δύσκολο καλοκαίρι Θα είναι δύσκολο από μόνο του Μην το συζητάμε τώρα Δύο δις έχει απομείνει στι τράπεζε Ρευστό Ανά πάσα στιγμή, θα μπορούσαμε να βρεθούμε σε καταστάσεις που δεν τις έχουμε καν φανταστεί και την ίδια ώρα θα υπάρχει μια διασπορά να παρακολουθεί την πατρίδα και ενδεχομένως να ονειρεύεται αυτή η διασπορά να περάσει ένα καλοκαίρι πίσω στον τόπο της. Πολλο μάλλον αν είναι μακρινή η διασπορά από πλευράς γεωγραφίας δηλαδή να είναι ίσα με την Αυστραλία. Οπότε, χαιρετίσματα από μένα, από την Άνση, σε όλους και όλες όσοι, και όσες μας ακούνε και τι καλύτερος τρόπος, η του Δαβαράκη, η μουσική Omega Vibes στο τραγούδι Γλυκερία, Διασπορά. Ο ένας έφυγε για Αυστραλία, ο άλλος Μπάρκαρε μικρό στα πλοία Τούρκοι και Έλληνες στη Γερμανία, με νύχτα στη βιομηχανία χτίσανε τη νέα κοινωνία. Διασπορά, άξιζη σπορά, είναι η ψυχή μου προχωράει, γελάει ο ένας Λάντζα χρόνια στην Αστόρια, ο άλλος καπετάνιος στα Βαπόρια. Για τα Ελληνάκια μας. <Κι> Ναστές κλείσαμε λίγο πριν από το δελτίο με ξενιτεμένους κοιτάξτε τη διαφορά που έχει λέξει λέξη ξενιτεμένος από μετάναστης. Αν κρατούσαμε την αντίληψη του ξενιτεμένου το ανθρώπου που έφυγε, σηκώθηκε, πήγε, ξεριζώθηκε να πάει να πλώσει ρίζες αλλού να μπορέσει κάπως να επιζήσει για καλύτερες μέρες δεν έφυγε κανένα να πάει ξενιτιά γιατί έπληξε από την πατρίδα άμα η πατρίδα είναι ε, αυτό που λέμε κακιά μητριά τότε σηκώνεις και φεύγει και πας να βρει μια μάνα γης κάπου αλλού λοιπόν πάω να περνάω στα μηνύματά σας γιατί θα σας γυρίσω με τη μουσική ο Κώστας ε, μου γράφει στο μήνυμά του μπορείτε παρακαλώ να μην αναφέρετε τίποτα για την πολιτική επικαιρότητα σήμερα μπαίνει ο Απρίλης έχουμε πολύ πιο ανοιξιάτικα πράγματα να ασχοληθούμε φτάνει η μπίχλα. Πώ το κόβεις δηλαδή, εντάξει, να πούμε κάτι για τον καιρό, να πούμε κάτι για τον ακάθιστο σήμερα, να πούμε κάτι για το Πάσχα που έρχεται που λένε πω θα είναι παγερό και θα είναι παγωμένο. Και άρα δεν θα βοηθήσει πάρα πολύ τον κόσμο που θέλει να πάρει μια ανάσα. Θε να μιλήσουμε για την Ανάσταση μέσα στον Απρίλη, Όλα τότε εδώ απαιτούν γλογοθάδε πιο πριν. Εσύ θες να φτάσω στην Ανάσταση χωρί γλογοθά. Τσάκα, τσούκα, τσακα, τσούκα, έτσι να πηδήξω. Δηλαδή, όπω λέει και ο φίλο μου, ο Γιώργο, άμα το μήλο είναι ανοιξιάτικο και έχει σκουλί και επειδή είναι άνοιξι φάτο. Δεν γίνεται πουλάκι μου και να ήθελα και να μην ήθελα. Έρχεται η επικαιρότητα και σε κυνηγάει αν ανοίξεις τα μάτια σου και την κοιτάξει. Γιατί υπάρχει και ο τρόπος της περίκλησης της άμυνας, ξέρετε. Κατεβάζεις τα ρολά, δεν βλέπεις τίποτα, δεν στεναχωριέσαι για τίποτα, δεν μπενθείς για τίποτα, γιατί νομίζω ότι έτσι αμύνεσαι. Μέχρι που βγαίνει από μέσα σου το φίδι και σε τρώει και μετά ψάχνεσαι... Γεια σου, σύντροφε από τη Σουηδία. Γερά και με χαμόγελο συμφωνώ. Συμφωνάω. Άμα θέλει, να σου το πω και αλλιώ. Ο μπαλαούρα λέει εδώ: Λυμπίστηκε τα 300 ευρώ. και να τα γυρίσει πίσω, τα κέρασε τσίπουρα και επικοινίε. Ακούστε με τώρα. Με τέτοιου είδου θέματα, αυτά όντω είναι τα ψηλά τη επικαιρότητα. Η αλήθεια είναι ότι το σύστημα δεν λειτουργήσε και δεν λειτουργεί. Εσύ μου μιλά τώρα για ρετηρέα τη ΔΕΗ, για υπόγεια πιανού, για το αφορολόγητο που θα κατέβει. Ποιο ψήφισε. Αυτή την κυβέρνηση να φέρει τρίτο μνημόνιο του Καλοκαίρι. Αφού το ψήφισε το τρίτο μνημόνιο και αφού το συμφώνησε την ξαναψηφίσατε. Μόγκα στη Στρούγκα. Στο τέλος θα βγουν όλοι από πάνω και θα σας λένε εσύ έφταγες, εσύ τάφαγες, εσύ μας έβαλες να τα κάνουμε αυτά. Ε, χαιρετίσματα στο Γιάννη τον Κουρέα της Νέας κρίνη. Νομίζω ότι μπορώ να συντελέσω να σας φτιάξω λίγο τη διάθεση, κυρίω με τα τραγουδάκια ο Γιάννη θυμήθηκε ότι ο Μπουμπούκος έλεγε ότι τα σκάκια, τα σκάκια σε ό,τι αφορά τι φράουλε πέσανε από τον ουρανό την ώρα που άλλο πυροβόλησε απλώ για εκφοβισμό. Αυτή είναι η μελλοντική σωτήρε τη Ελλάδα. Κάθε φορά που ακούω κάτι τέτοιο αρχίζω και σκέφτομαι το εξή. Καλά λέει και ο φίλο μου ο Παντελή ο Χάρο, Όχι δάκια λογιστέ. Ο λογιστή είναι ο Μόριζο της λέξης λογική. Που βλέπει εσύ τη λογική σε αυτό που ζούμε. Γιατί ποιο σου είπε ότι τα μόριζα φιάσε, στο έναρχή ο λόγο. Και στη λογική, μην τρελαθούμε κιόλα δηλαδή. Εντάξει. Ε, ο Μόριζο είναι και ο λογάριθμος Βλέπει εσύ κανένα λογάριθμο που να υπερασπίζεται τα δικά σου συμφέροντα, Όλοι οι λογάριθμοι υπέρ των δανειστών είναι. Επομένω, πάρτε μια βαθιά ανάσα και αρχίστε να σκέφτεστε. σας είπα ότι με δύο πράγματα θέλω να ασχοληθώ σήμερα. Το πρώτο είναι η δήλωση του Προέδρου τη Δημοκρατία. Εσεί τώρα μπορείτε να αρχίσετε να παλεύετε πολιτικά, ιδεολογικά, να έχετε διαφορετική άποψη, διαφορετική εκτίμηση. Όμω. Μετά το τέλο τη παρέλαση, ο πρόεδρο τη Δημοκρατία στάθηκε μπροστά στι κάμερε και είπε το αμίμητο. Τώρα, τη σχέση είχε αυτό με το 1821 δεν ξέρω, αλλά για να το λέει αυτό κάτι τα ξέρει. Δεν μπορεί κάτι να ξέρει ο Πάκη, δεν υπάρχει περίπτωση. Συγγνώμη δηλαδή για το Πάκη, αλλά. Δε, δε... Δηλαδή, το λέω με την έννοια της α... του αυθόρμητου τη δήλωση, έτσι. Γιατί μόνο ω. Μη πρόεδρο Δημοκρατία θα μπορούσε να κάνει τη δήλωση, αποφάσισε η Ελλάδα οριστικά και αμετάκλητα να μείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δει στο σκληρό τη πυρήνα και δει στην Ευρωζώνη. Ελά, πώ είπατε, οριστικά και αμετάκλητα, εγώ οριστικό και αμετάκλητο στο επίπεδο τη ζωή και μάλιστα τη κοινή, ξέρω μόνο τον θάνατο. Οριστικό και αμετάκλητο δεν ξέρω τίποτε άλλο. Αλλά για να το λέει ο πρόεδρο Δημοκρατία, κάτι θα ξέρει και κάτι θα εννοεί. Απ' την άλλη μεριά ο οποίο σηκώνεται και πάει στην Αμαλιάδα στα εγκαίνια τη έκθεσης για τον Μπελογιάννη. Και μιλάει όσοι ώρα μιλάει, κάνει ό,τι δηλώσει κάνει και δεν αναφέρει πουθενά τη λέξη κομμουνιστής. Διότι ω γνωστόν ο Μπελογιάννης ήταν οτιδήποτε άλλο, χωράφι, ε, αυθαίρετο που οικοδομήθηκε, α, ανήκει στη δημοκρατία, στο τζίπρα, στην αέρα, στην παράταξη, στα φύλλα, στα δέντρα, αλλά ο δεν ήταν ποτέ. Πρέπει να φοβάσαι πάρα πολύ του κομμουνιστέ για να μην πει ότι ο Νίκο Μπελογιάννη ήταν κομμουνιστή. Είναι σαν να λέμε λίγο πιο απλά, αντί να ασχολείσαι με τον άνθρωπο με τον γαρίφαλο, ασχολείσαι με το γαρίφαλο του ανθρώπου. Τα γαρίφαλα δεν είναι τα ίδια στο αυτί δεν είναι τα ίδια στο πέτο και δεν είναι τα ίδια στη γλάστρα. Ο άνθρωπο με τον γαρίφαλο είναι που είναι διαφορετικό. Και σε κάθε περίπτωση, το λιγότερο που κάνει είναι τον άνθρωπο που δήλωνε κομμουνιστής και ότι πεθαίνει γι' αυτό. Έτσι όπως ήταν. Λέγοντας ότι ανήκει στο Πατριωτικό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Επομένως, σε αυτούς που έφυγαν μακριά ακόμα και από ιδεολογίες, σε αυτούς που έφυγαν μακριά για λόγους αναγκών, τα δειλινά. Ζαμέτας, Μέγας, Βίκη Μοσχολιού, Μεγάλη. Βησάν τα χείλη τα τραγούδια γύρω τα λουλούδια και τα δειλινά. Μια φωνή μου ψηθυρίζει μυστικά δεν θα γυρίσεις πια. Κι αντιλαλούν τα βήματά σου και ο φόνο με τα κοντά σου. Και τα διηλινά, Μια φωνή μου ψυθυρίζει, μυστικά δεν θα γυρίζει. Η πόρτα μα κορτάρει, Απ' τα χέρια μου σ' έχουν πάρει. Μα τα δειλινά, Μια φωνή μου ψυχτεί, δεν θα γυρίσει ποια. Λοιπόν, να είμαστε εδώ οι Νοριαλεφέμ στου 97,8. 8 στην Αθήνα, στους 107,1 στη Θεσσαλονίκη, να Κανέλη στο μικρόφωνο και σας έχω την πρώτη ποιοτική διασκέδαση προσφορά για σήμερα. Έχω πέντε διπλές προσκλήσεις για την Κυριακή στις 12 το μισή μέρη. Προσέξτε, άμα πάρετε τα παιδιά σας μαζί, Πιστέψτε με εκεί που θα σας στείλω, δεν πάτε κανένα κανένας να σα πει τίποτα, πάρτε και τα παιδιά σας μαζί Και ένα και δύο και τρία, δεν θα σας πει κανένας τίποτα Ούτως ή άλλως το αντίτιμο είναι ευθυνό, είναι 10 ευρώ για μια οικογένεια τριμελή Αλλά ε, ε, έχει σημασία γιατί και το 10 ευρώ σήμερα μετράει για μια οικογένεια Αλλά Κυριακή μεσημέρι η Αλκιονίδα έχει την εξαιρετική έμπνευση να παρουσιάσει τον στρατηγό του Μπάστερ Κίτον και πρόκειται για ταινία του Βοβού κινηματογράφου, αλλά προσέξτε, θεωρεί συγκαταλέγεται σε μία από τις 10 καλύτερες τενίες όλων των εποχών. Είναι με συνοδεία ζωντανή, παρακαλώ, από το ε, ντουέτο των ε, Τουλιάτο και Μονγκέλη, των Κρουστών, του, το ντουέτο Αλυμπροβίζω, ε, που θα συνοδεύει την ταινία. Επομένως, ε, νομίζω ότι αυτοσχεδιαζόμενοι μουσική. Από κορυφαίου κρουστούς Και το πέτρινο αγέλαστο κομικό πρόσωπο Του Μπάστερ Κίτων Προσφέρουν μια ωρίτσα Ένα δύο Εξαιρετικά ευχάριστο, ποιοτικό, αναβαθμισμένο Ξέρω, είμαι πολύ μακριά Όταν σας κάνω τέτοιες προτάσεις Από το Survivor Το ξέρω ότι είμαι πολύ μακριά Τώρα τι λέω εγώ, τώρα Μπάστερ Κίτων και, και κρουστά και στην Αλκιονίδα Και Κυριακή Μεσημέρι Και δωρεάν σας θυμίζω την κουβέντα του Μπάστερ Κίτων. Ο αλήτης του Τσάπλιν είναι η φιλοσοφία της αλητείας. Θα κλέψει αν βρει την ευκαιρία. Οι δικοί μου χαρακτήρες είναι ο τύπος του εργάτη που έχει έντονο το αίσθημα της τιμής. Και επειδή η τιμή, τιμή δεν έχει και χαρά στον που την έχει, εγώ σας στέλνω εκεί στους πρώτους πέντε που θα τηλεφωνήσουν στο 200 και το πρόγραμμα στις διαφημίσεις Αναποφεύκτος. Τα ακούσατε στις ειδήσει δεν πρέπει να τα ακούσατε Δεν θα βγούμε και τρελή Ζητάνε εξεταστική επιτροπή για την υγεία Από το 97 με το 14 Εκεί εγώ τα παίζω Τα παίζω μα το χριστό Δηλαδή πως λένε για όλα αυτά οι εγκόμενες οι πρώην και οι επόμενες. Εδώ το τραγούδι του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει επόμενη εγκόμενα Τελείως Μένει μόνο στι προηγούμενε. Είναι απίστευτο δεν κάνανε καν τον κόπο να στρογγυλέψουν τα χρόνια για να πει σκάνδαλα τυχόν στο χώρο της υγείας από το 97 ως το 2017 βρε, αδερφε, να κάνει και 20 ετία το αυτό που διανύουμε να πιάσουν και κανένα δύο μήνες Οー, κι, όλα σταματάνε έπρεπε το ΣΥΡΙΖΑ κάθε βρώμα κάθε, δηλαδή λες και είναι βοβόθριο θανάσης Ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ, αδειάσαν οι βόθροι, οπότε συζητάμε για το περιεχόμενο των βόθρων πιο πριν, αλλά στον τωρινό βόθρο ούτε χέζουμε. Δεν πέφτουνε κατά καθόλου. Δεν γίνεται τίποτα. Είναι άδειο εξορισμού και καθαρό ο βόθρος Θα τρελαθούμε δηλαδή. Και λέω θα τρελαθούμε, γιατί άμα ρίξει κάποιο μία ματιά στα παραφερνάλια τη διαπραγμάτευση για την οποία ζαλιζόμαστε, θα δούμε ότι η ελληνική παραγωγή φαρμάκου στην πραγματικότητα οδηγείται έναντι άλλον πιο διευκολυντικών για την κυβέρνηση, την καταστροφή. Γιατί? Γιατί στη διαπραγματεύση δεν κουβεντιάζουμε εμείς εδώ για τα άλλα θέματα. Με αποτέλεσμα οι αρμόδιοι υπουργοί να έχουν φροντίσει μέχρι σήμερα να πέφτουν κατακόρυφα οι τιμές των ελληνικών φαρμάκων οι οποίες και τα μάλιστα φάρμακα ελληνική παραγωγής να θυμάστε είναι ε, τα περισσότερα είτε γεννώσιμα είτε εξαγώγημα. Το αποτέλεσμα είναι, πέφτοντα 67% η τιμή του μαζί με τα παλαιά φάρμακα που έχουν χάσει την πατέντα 50%, αντιστοίχω τα ακριβά φάρμακα του εξωτερικού ρίχτηκαν οι τιμέ μόνο 2-3% στα υψηλού κόστου φάρμακα. Θα μου πει και τι σε κόφτησε έναν που φτηνάνε τα ελληνικά φάρμακα. Αν δεν πού, τα ελληνικά φάρμακα καλύπτουν το 20% τη αγορά. Τα ξένα φάρμακα καλύπτουν το 80% της αγοράς παρακαλώ. Και πού πάνε τα λεφτά? Μα πού πάνε τα λεφτά? Πάνε στην ξένη φαρμακοβιομηχανία. Είναι ανεξήγητη λοιπόν για τους τουλάχιστον Έλληνες φαρμακοβιομηχανίες η προστασία των ξένων προϊόντων. Γιατί δεν είναι όλα τα ξένα πράγματα κακά όταν βολεύουν τις πολιτικέ που θέλεις να έχει. Και έτσι μπορείς να εξαιρείς από τα σκάδαλα της υγεία. Προ ΣΥΡΙΖΑ Εάν συνεχιστεί αυτή η ιστορία, θα χωρίζουμε τη ζωή μα υποχρεωτικά και ευαίω σε πού σου, μου σου. Δηλαδή προ Ήριζα, μου Πώ είναι ο Ιησούς Χριστός Χριστό ένα πράγμα, Με μία διαφορά. Αυτό ο Χριστό μόνο αναστένεται. Πάνε όλα καλά. κατά το τον δε, φταίμε μόνον εμεί οι δημοσιογράφοι. Και επειδή φταίω, α απευθύνω μία σερενάτα στου πραγματικού ηρωέ τη υγεία, σε στίχου Μαριανίνα Κριεζή σε μουσική Λάκη Παπαδόπουλου η υπέροχη Αρλέτα Στήφωνη εξαιρετικός αφιερωμένο στις γάτες, στις απλές γάτες που δεν είναι κοντή με γραβάτες Κάπος αναστείο είπαμε αντίο πήρα το πικάψο και μου πήρα στο ψυγείο πήρα στα σεντόνια πήρα τη κι το χωρισμό μας έχουν κλείσει τρία χρόνια Δεν θέλω να σε ξαναδώ Μαναρι μου τα κάνα με σαλά, αλάτα Θέλω μονάχα να σου πω Πώς απόψε γέννησε η γάτα θα έκανε παιδάκια διότι γρέγα τα έχει παρατήσεις στις κουζίνα στα πλακάκια Μοιάζουν τα καημένα παραζαλισμένα Και βράλα το ένα Παναγιώτη σαν εσένα Δεν θέλω να σε ξαναδώ Μαναρι μου τα κάνα με σαλά αλατά. Θέλω μόνο να σου πω Πως απόψε γέννησε λίγα Άρα γεμνάσε, άρα γεθμάσε. Που λέγε στη γάτα, Σερένα τα μοι φοβάσαι. Σ' τη ζωή μου, το γατί μου. Δεν θα ξαναδώσω σαν την ψυχή μου. Δεν θέλω να σε ξαναδώ, Μα να τα κάναμε σαν λάθη. Θέλω να χάσω πω, πόσα ποτέ.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 Μαύρα τα μαντάτα για τη Σερένατα Που παλιά την τάιζες μπαρμπούνια μαρινάτα Τώρα δε σε μοιάζει, που ξεχειμωνιάζει Ούτε αν μας την πάτησε κανένας καμικάζει Δεν θέλω να σε ξαναδώ Μαναρι μου τα κάνω με λάπατα Θέλω μόνα να σου πω πως απόψε γέννησε η αντά; Μάτια μου αντίο, τέλειωσε τα στείο Πήγα το πρωί και ξανά αγόρασα ψυγείο Πάρε άλλα πιάτα, βρες μια άλλη γάτα Όμως να θυμάσαι που και που της αιρένατα Θ να seξδό να μου τακααν με σλ α θλ να να σουπα ως σαπόψε χασ με θ α παθ Λοιπόν έχω τα μήνυτά σα και με φτιάχνουν σιγά σιγά. Και λέω με φτιάχνω γιατί το έχω και εγώ ανάγκη. Μην νομίζετε. Επομένω να μου λέει ο νιο ο Μπακάλλη καλησπέρα όλου και όλε ναι, τι σχέτη το γουστάρω ελκρινά. Και τον ευχαριστώ για μια ακόμα φορά. Για τον Μπακαλιάρο, μην νομίζω ότι ξεχνάω, λοιπόν, ο φίλο μου Γιάννη, από την Ερυθρέα και μέσα σε όλα λιάρα μου, μα πετά τα δειλά του ζαμπέτα και μα φεύγει το δάκρυ να σε πάντα καλά, να σε και εσύ πάντα καλά. Και μένα μου φύγε ένα δάκρυ, ξέρει, ε, ε, ακουαρίτσο με το άνοιγμα του συνεδρίου. Και οφείλω ότι η έκπληξη ήταν συγκλονιστική, γιατί μπήκαν τα παιδιά με τα πνευστά και τα κρουστά ανάμεσα στον κόσμο, ανάμεσα στου συνδρού. Και μετά ανάμεσα στους συνέδρους, ένας από εδώ, ένας από εκεί, αγόρια και κορίτσια, τα εννιάτα, σηκωθήκανε, τραγουδήσανε. Και στάνθηκες ρε παιδί μου, τι ποιητική μπορεί να έχει η πειθαρχία που αισθάνεται κάποιος όταν αποφασίσει να ανήκει. Και νομίζω ότι η καλύτερη απάντηση από τη βρώμα και τον νέο των καιρών δεν μπορούσε να δοθεί. Για όποιον δεν το είδε, απλώς σας λέω ότι έχασε τίποτα άλλο. Όπως επίσης έχασε και την ανάλυση στην εισηγήση του Γενικού Γραμματέα. Είτε είναι είτε δεν είναι κομμουνιστής. Δεν το συστήνω σε αντικομουνιστέ, γιατί κόβονται ποδάρια, ξέρετε τι εννοώ. Δηλαδή, οι αντικομουνιστέ καλύτερα θα κάνετε να μην το δείτε. Πάρτε το σαν συμβουλή, Χαπιού να πούμε, γιατί Άχ, έχω κανένα λόγο εγώ. Αλλά σε όλου του υπόλοιπου του ανθρώπου, του ανοιχτού, του δημοκράτε, αξίζει το κόπο να το δείτε, γιατί έτσι ε, Και έχω και μηνύματα άλλα τα οποία με φτιάχνουν γιατί μου λέει κάποιο, μάλλον κάποια, ε, η ΖΕΤΑ, στέλνει καλησπέρα. Και ο Ζεγιο μου, ο κραδιολόγο, έφυγε για την Αμερική με εξετάσει και βαθμολογία 99 με άριστα το 100. Έχω να τον δω δύο, δύο, χρόνια. Κερδίζει πολλά χρήματα και δεν θέλει να έρθει ποτέ στην Ελλάδα. Μα αγλικιά μου, όταν τη ζωή τη φτιάχνει μακριά από εκεί που ξεκίνησε και από αυτού που σ' αγαπάνε και από αυτού που όφυλαν να παίρνουν το αντιγύρισμα πίσω, το αντίδωρο από αυτά που κάνανε, κάτι δεν έχουμε κάνει καλά, φίλε Σαν τόπο, σαν άνθρωποι, σαν γενιά. Και έρχεται και ο φίλο μου ο Πάνος, στον οποίο και θα φιερώσω συμβολικώς και σε όλους και σε όλες εσάς το επόμενο τραγούδι Για σου Λιάνα μου, σε ακούω και σε διαβάζω από τα δέκα μου Είμαι 27 χρονών γιατρός Ρε κατάφερα να σε κάνω γιατρό, <laughs> μαζί με τη μάνα σου Να με διαβάζεις και να με ακού Τι χαρά, εύχομαι σε κάτι τέτοια παιδιά Να γυρίσετε τώρα που είστε στη Βρετανία, πίσω Οπότε αν σας χρειαστούμε να μα έχετε στα χέρια με την τρυφεράδα που έχει κάποιο όταν ξέρει τον άλλον από μικρό. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να μου ζητά συγγνώμη για τα γκρίγκλινγκ, έτσι όπω είναι οι υπολογιστέ εκεί, πού να γυρνάζα, να τον αλλάζει για να μου γράψει εμένα στα ελληνικά. Οπότε, σ' όλα τα ξενιτεμένα μα παιδιά, τα οποία προσπαθώ ακόμα και με την νοσταλία να τα κάνουν να θέλουν να γυρίσουν, στα δύσκολα. Το ξέρω ότι είναι δύσκολα, αλλά δεν πειράζει. Είναι καλύτερα να είστε εδώ μαζί μα. Μα αφήνετε μονάχου μα τα δύσκολα. Παίζει και αυτό το ρόλο του, παιδιά. Ξενοδοχείο. Τραγούδι τένια τη ανακλήδου, στίχη μουσική, ο Χρήστος Ευθυμίου, προσθέω Θεού μην το πάρετε της μετρητής, γιατί ειδικά εσείς που λείπετε, μη θεωρήσετε ότι κάποιος σας λέει και μου γερνάς χωρίς κλειδιά μετά τις δύο, βρε τι το πέρασες εδώ, ξενοδοχείο, όχι, δείτε το σαν κάτι που είναι για ποτάκι, για λίκνισμα και να περάσετε καλά. Όσα έκανα για σένα δεν θυμάσαι Και μου αράζεις απ' και μου κοιμάσαι Και μου γυρνάς χωρίς κλειδιά μετά τις δύο Μα τι το πέρασες εδώ ξενοδοχείο Και μου γυρνά, χωρίς κλειδιά μετά τις δύο Βρε τι το πέρασες εδώ ξενοδοχείο Για σένα τη ζωή μου έχω χαλάσει Και εσύ στη νύχτα το κορμί σου έχεις χάσει Και θα σε φέρουνε μια μέρα με φορείο Μα τι το πέρασε εδώ νοσοκομείο Και θα σε φέρουνε μια μέρα με φορείο Βρε τι το πέρασε εδώ νοσοκομείο Επιβάτης τη ζωή μου μπαίνει, βγαίνεις Και σοπιαστά σου γουστάρι, Κατεβαίνει. Θα είναι το τέρμα σου το τελευταίο αντίο. Μάτι το φέρασε εδώ, λεωφορείο. Θα είναι το τέρμα σου το τελευταίο αντίο. Δεν τι το πέρασε εδώ, λεωφορείο. Θα έκανα για σένα δεν θυμάσαι Και μου αράζεις απασάς και μου κοιμάσαι Και μου γυρνάς χωρίς κλειδιά μετά τις δύο Ματι τι το πέρασες εδώ ξενοδοχείο Και μου γυρνάς χωρίς κλειδιά μετά τις δύο Πρέπει το το πέρασες εδώ ξενοδοχείο Λοιπόν και εκεί που κάθομαι εγώ και περιμένω τελειώς το τραγούδι για να ξαναμιλήσω η τύχη μου δουλεύει Μεγάλη Τετάρτη λέει θα φέρει ο Τσίπρας τα καινούργια μέτρα στη Βουλή Τη Σταυρόσιος δηλαδή της Σταυρόσιος κυριολεκτό για να βγουν όλες οι drama queen του ΣΥΡΙΖΑ και να κλαίνουν, με σφιχτή καρδιά ο ένας, με γυρισμένο στο μάχη ο άλλο, με γυρισμένα τα άντερα ο τρίτος, αφού γκρινιάξουν, γκρινιάξουν, κλάψουν, κλάψουν, κλάψουν, θυμηθούν και πώς κατουριώτησαν όταν ήταν στο δημοτικό, πάνε τσοπ και τα ψηφίζουν. Και μα κουβαλήσουν όλους εμάς, μεγαλοτεταρτιάτικα παρακαλώ, τη για να υπάρχει και μια σχέση με το Θείο. Να φαίνεται ότι είναι Θεία τα πράγματα και ότι εντάξει. Το παίζουμε περίπου σήμωνο νέο έτσι Δηλαδή μην τρελαθούμε κιόλας Άκου γαλι Τετάρτη Ακού μεγάλη Τετάρτη Αυτό τι είναι ε, Το ελληνικό Πάσχα ή το Πάσχα των Καθολικών Γιατί αν δεν κάνω λάθος δεν συμπίπτουνε φέτος το Πάσχα Και επειδή δεν συμπίπτουνε φέτος τα Πάσχα Τον βολεύει να παυτώ το δικό μας Δεν μου χώραμε, Αλλά τι να σας πω δηλαδή Υπολογίζει μάλλον ότι επειδή όλοι θα προετοιμάζονται κάπως για να περάσουν το Πάσχα Θα τους ξεφύγει κιόλας Α μεγάλη Τετάρτη, το μπίξιμο του καρφιού δεν ξεφεύγει από κανέναν Από κανέναν Γιατί η Ανάσταση Λαού απαιτεί πολλά πράγματα, πάρα πολλά πράγματα Πάμε στην κλήρωση Έχω μέρες που είναι Μάται η Θησαυρή Τη Σέβας είχε καιρό να εμφανιστεί πάλι η, α, η κυρία Ομυρόλη έχω πέντε βιβλία από τις εκδόσεις Λιβάνη και μάλιστα το μυθιστόριμα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον άπτεται και σε πολύ μεγάλο βαθμό συμβάντων της πραγματικότητάς μας γιατί λέει η ίδια η ελευθερία έχει πάντα το χρώμα της μοναξιάς ένας μεγιστάνα του επιχειρηματικού κόσμου χάνει τη ζωή του σε αυτοκινητικό της η νεαρή χείρα δεν πείθεται από το πόρισμα και βάζει ένα διάσημο detective να την υπόθεση. Πόσες φορές το έχετε δει αυτό τη τηλεόραση με κάποιο τρόπο. Έχει όμως σημασία να δούμε πώς τα φτάνει μέχρι και το τελευταίο χωριουδάκι του βουνού. Γιατί η πληροφορία καμιά φορά είναι είτε καταστροφική αλλά είτε σωτήρια. Και πάντως δεν είναι ολότελα αυτό που φαίνεται. Ένα για να περάσετε καλά, οι πέντε πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν στο 211-200-8200 και εμείς φεύγουμε για διεφημίσεις. Αχ, σε ευχαριστώ όταν με διορθώνετε. Λοιπόν, έχετε δίκιο, Τσιμπίπτουνε τα Πάσχα. Μετά από το 14 ξανασυμπίπτουνε φέτος και των Καθολικών και των Ορθοδόξων, όπως μου λέει ο Θανάσης από την Καρσρουή, όπως μου λένε και πολλοί άλλοι. Αλλά μ, να σα πω κάτι. Το ξέχασα γιατί έπρεπε να σκεφτώ ότι διάλεξε ανήμερα την Κυριακή του Πάσχα και για τους Καθολικούς και για τους Ορθόδοξους ο Αρτογάν για να αποφασίσει πόσο ε, τον θέλει Σουλτάνο ή όχι ο τουρκικός λαός. Λοιπόν, ε, κατά αυτήν την έννοια Μαύρο Πάσχα θα περάσουμε. Και όταν αναφέρθηκα στον Τιντετάρτη φέρνει τα μέτρα. Ρε Μαρία, Μαρία Κάπα υπογράφεις, στα αλήθεια πιστεύεις... Ότι εγώ που παίρνω δέκα φορέ το δικό σου βασικό μισθό στεναχωριέμαι, γιατί θα δουλέψω τη Μεγάλη Τετάρτη. σε αυτό είναι το ζητούμενο. Ή το τι θα πάω να κρίνω τη Μεγάλη Τετάρτη. Η στάφρωση αφορά εμένα, είναι παλάβωσε. Στάφρωση αφορά εσά. Και τα μέτρα που θα περάσουνε. Από αυτού που θα κλαίνε, θα παραπονιούνται, θα λένε ποπό ότι του πήραξε η θρησκευτικότητα του ένα το άλλο, η ιερότητα τη μέρα. Και στην πραγματικότητα μέσα στη Βουλή θα ακούγονται ψεύτικα μπινελίκια. Ψεύτηκες κόντρες και θα περνάνε τα μέτρα που λένε πως θα κοπεί η σύνταξη, πως θα κοπεί ο μισθό, πως θα κατέβει το φορολόγητο. Γι' αυτό το γολγοθά μίλησα. Αλλά άμα θέλεις κάποιον να τα ψάλεις, θα βρει να ψάλεις ή να διαστρεβλώσεις ακόμα και αυτά που λέει. Δεν φαντάζομαι ότι έχει κακή πρόθεση και κατά αυτήν την έννοια μωρι δουλεύω και Πάσχα. Μπορούσα να δουλεύω και ανήμερα και το βράδυ τη Ανάσταση. Με φαντάζεσαι να δούλευα το βράδυ τη Ανάσταση και να πέρναγα στη Βουλή, Ότι δεν φαντάστηκε, δηλαδή, για παράδειγμα, να περνάω στη Βουλή την αποκατάσταση των απολειών σου 7 χρόνια 8 Αυτό να είναι πραγματική η Ανάσταση. Και να κάτσω και να δουλέψω για να μην κλείσω μάτια από τη Μεγάλη Τετάρτη μέχρι τη Δευτέρα του Πάσχα. Αλλά να πηγαίνω στη Βουλή, Μεγάλη Τετάρτη, την ώρα τη για να πάρω μέτρα που τάχα μου θα σταυρώσουν μαλακότερα. Και μετά από σκληρή διαπραγμάτευση, εσένα, τα παιδιά σου και τα γκόνια σου για δύο γενιέ, ε, δεν το σχορνάω και πάρα πολύ. Ο Παντελή επιμένει: Μια που το ανέφερε στο Μεγάλη Τετάρτη, θα ψηφιστούν τα μέτρα. Σου θυμίσω: Μνημόνια και Μεσοπρόθεσμα έχουν ψηφιστεί. Παραμονή 25 Μαρτίου, 28 Οκτωβρίου, παραμονή Πρωτοπαγιάς και βέβαια σε φταίκανο Τσίπρας, παραμονή τη Παναγιά. Δεν ξέρω αν με θεωρεί συνωμοσιολόγο. Σου λέω ότι δεν είμαι και το λέω και καλοπροαίρετα. Λοιπόν, εσύ μου λες ότι Μιχάλη ότι δεν ασχολήθηκα με τους καθαριστές και τις καθαρίστρες που βγήκαν σήμερα στο δρόμο να αγωνιστούν για 500 ευρώ και για βαρέα. Στα αλήθεια, εσύ πιστεύεις ότι αυτή εδώ την εκπομπή δεν έχουμε ασχοληθεί με τις καθαρίστρες. Μόνο που δεν ασχολιόμαστε με τις καθαρίστρες επιλεκτικά. Ασχολιόμαστε με την πολιτική. Που αλλάζει τη ζωή των καθαριστριών επιταχύρω, συνεχώ. Και όχι γιατί είναι αυτή η ομάδα ή η άλλη ομάδα που βγήκε, γιατί αυτέ τι επιλογέ άλλοι τι κάνουν με γάντια ή χωρί. Ε, ναι, Μιχάλη, ευχαρίστω να πιούμε έναν καφέ, αλλά δεν θα ανταλλάξουμε γνώμες μόνο για τι γάτε. Ο Νίκο έχει από τη Γερμανία του. τη δω και το ξενάκι, ο φίλο μου. Ο ξεν, ένα ξενάκι υπογράφει. Ο Γιάννη από το Cambridge στην Αγγλία που βρίσκεται και Exit μαζί με όλους τους υπόλοιπους που ζουν στο εξωτερικό νομίζω ότι δικαιούστε πριν σας αποχαιρετήσω μια άποψη για τον Απρίλιο, που δεν συνηθίζεται πια είναι τεμοντέστρα διόφωνα αλλά που δείχνει ότι η άνοιξη εξορισμού δεν ήταν ποτέ εύκολη ειδικά αν ρίξει τη μάτια σου στον Αθέατο Απρίλη μέσα από το μερολόγιο ενός Αθέατου Απριλίου εκδοθέν το 1984 διαχειρός του τεράστιου Οδησσέα Τετάρτη λοιπόν και γράφει ο Ελίτης «Όλοένα τα λόγα μασούν λευκά σεντόνια και ολοένα εισχωρούν θριαμβευτικά μέσα στην απειλή. Δρει οξιές, φαλανιδιές ακούω να σέρνονται στις κεπί τη παλιάς καρότσας όπου ρίχτηκα όπως όπως να φύγω. Ξαναπέζοντας ένα έργο που γυρίστηκε κάποτε στα κρυφά και πάλι όσο να του έχει δει Γρήγορα. οι εικόνε. Ή σταματήσουν άξαφνα και η φθαρμένη η ταινία κοπή. Κι κατά τα μεσάνυχτα Είδα τις πρώτες φωτιές πάνω από το αεροδρόμιο πιο δω μαύρο κενό Ήστερα φάνηκε να έρχεται η φλόρα Μυράμπιλης Ορθή πάνω στο άρμα της και αδιάζοντας από ένα πελώριο χωνί λουλούδια Τα θύματα έσκυβαν και έπαιρναν τη στάση που είχαν πριν χωρίσουν από τη μητέρα Στο κοτσάνι της νύχτας η σελήνη σπάραζε Πέμπτη Αρτίνη, Κλεόπα, Βαρνάβα. Μα τι γένους είναι λοιπόν ο τόπος αυτός που κυδεύεται. Πρέπει να βγάλω τα αμφία, να φορέσω πάλι το χρυσό μου θόρακα και να βγω με τη ρομφαία στο χέρι. Κάντε πέρα τα παιδιά. Κρεμάστε τα μαύρα στα μπαλκόνια. Κι όλα ακούγεται η στρατιωτική μουσική να πλησιάζει. Προσοχή, παρουσιάστε. Άρμα. Πέμπτη, δύο β. Κάπου κλαίνε και θολώνει οι μεριές, μεριές ο αέρα. Η συνθονία χάθηκε την καλύψανε τα νερά Είναι κάτι φοβερά γεγονότα Που όλο μου τα φερεί ο Θεός Και ο όλο πάλι μου τα προσθέτει Πώς το βρίσκεται Να είναι εύκολος ο Απρίλης Όταν θες να τον πλησιάσεις Και απ' την αθέατη πλευρά του Κρατήστε τη φράση Μαζί με τη μεγάλη αγάπη μου Ξημερώνει Απρίλης αύριο Αποφύγετε τα κακόγουσταστία Αποφύγετε κυρίω Αυτό που είναι η αλήθεια του καιρού τα τρόλ και η μεταλήθεια. Και κρατήστε από τον Ποιητή «Είναι κάτι φοβερά γεγονότα που όλο μου τα φερεί ο Θεός και ο όλο πάλι μου τα προσθέτει». Και για τις μανάδες που χωρίστηκαν από τους γιους τους γιατί ξενιτεύτηκαν και για τους παθαράδες γιατί χωρίστηκαν από τους γιους τους γιατί ξενιτεύτηκαν και για τα μικρότερα παιδιά και τις γιαγιάδες και τους παππούδες απομένανε για την ξενιτιά πάση φύσιος και μορφής, μάνες της καληνυχτιάς, από τη Μικρά Ασία την Ιωνία, παραδοσιακό με έναν εξαιρετικό Παναγιώτη Λαλέζα. Ήθη η ώρα και η στιγμή αμάν, αμάν, το στόμα μου, το στόμα μου να ανοίξω. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό σας μήνα.